Άννα Άρεντ, «Άνθρωποι σε ζωφερούς καιρούς» Βάλτερ Μπένγιαμιν Μετάφραση Βασίλης του Μανάς Εκδόσεις Νησίδες". Τρία Το λαμπρό δοκιμίο του Μπένγιαμιν για τον Κέτε όπως λέγαμε την προηγούμενη φορά ήταν κανονικά προορισμένο να του εξασφαλίσει το πρώτο βήμα σε μια πανεπιστημιακή σταδιοδρομία. Όμως αυτό, ίσα, -ίσα το δοκίμιο, κατέστρεψε αντιθέτω τη μοναδική δυνατότητα του Μπένιαμιν να κάνει ποτέ πανεπιστημιακή καριέρα. Όπως συχνά συμβαίνει με τα γράπτα του Μπένιαμιν, η μελέτη του υποκινήθηκε από λόγους πολεμική και η επίθεση αφορούσε στο βιβλίο του Φρίντριχ Γκούντολφ για τον Γκέτε. Η κριτική του Μπένιαμιν ήταν συντριπτική. Και ωστόσο, ο Μπένιαμιν περίμενε μεγαλύτερη κατανόηση από τον Γκούντολφ και τα άλλα μέλη του κύκλου περί των Στέφαν Γκέόργκε. Μια ομάδα που με τον πνευματικό τη κόσμο ήταν πάρα πολύ εξοικειωμένο στα νιάτα του, από όσοι κατανόηση περίμενε από το κατεστημένο. Και πιθανόν δεν χρειαζόταν να είναι μέλο του κύκλου για να κερδίσει την ακαδημαϊκή του επικύρωση από έναν από αυτού. Που εκείνον τον καιρό είχαν μόλι αρχίσει να εδρεώνουν τη θέση του στον ακαδημαϊκό κόσμο. Μα το μοναδικό που δεν έπρεπε να κάνει ήταν να επιτεθεί στο διαπρεπέστερο και ικανότερο μέλο του κύκλου με τόσο πάθο, ώστε να μάθουν όλοι, όπω εξήγησα αναδρομικά αργότερα, ότι είχε τόσο μικρή σχέση με τον ακαδημαϊκό κόσμο, όσοι με τα μνημεία που ανοίγηραν άνθρωποι όπω ο Γκούντολφ ή ο Έρστ Μπέρτραμ. Ναι, σωστά. Μα η αδεξιότητα ή η ατυχία του Μπένγεμιν, ήταν ότι το ανήγγυλε αυτό δημόσια πρωτοκίνηδε δεκτός στο Πανεπιστήμιο. Ωστόσο, δεν μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι συνειδητά αμέλησε να πάρει προφυλάξεις. Απέναντίες, τα ήξερε τα χαιρετίσματα από τον κύριο Ατζαμί και έπαιρνε περισσότερες προφυλάξεις από όλους όσους έχω ποτέ γνωρίσει. Αλλά το σύστημα εξασφάλισής του από ενδεχόμενους κινδύνους, που περιελάμβανε και την κινεζική αυρότητα την οποία μνημονεύει ο Σόλεμ, πάντοτε με έναν παράξενο και μυστηριώδη τρόπο παρέβλεπε τον πραγματικό κίνδυνο. Γιατί όπως ακριβώς έφυγε από το ασφαλές Παρίσι για το επικίνδυνο ΜΟ κατά τις αρχές του πολέμου, έφυγε για το μέτωπο κατά κάποιον τρόπο, το δοκίμιό του για τον Γκέτε τον έκανε περιτά να ανησυχεί μήπω ο Χόφμανσταλ παρεξηγήσει ένα πολύ προσεκτικό κριτικό σχόλιο για τον Ρούντολφ Μπόρχαρντ, έναν από τους κύριους συνεργάτες του περιοδικού του. Ωστόσο, μόνο καλά περίμενε από το ότι βρήκε για αυτήν την επίθεση στην ιδεολογία της σχολής του Γκεώργγε αυτό ακριβώς το μέρος στο οποίο θα δυσκολευτούν να αγνοήσουν την Ήβρη, όπως έλεγε. Δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου, γιατί κανένας δεν ήταν πιο απομονωμένος από τον Πένιαμιν πιο ολοκληρωτικά μονάχος. Δεν μπόρεσε να αλλάξει την κατάσταση ούτε η αυθεντία του Χόφμανσταλ, του καινούριου προστάτη, όπως τον αποκαλούσε ο Μπένγεμιν στην πρώτη έκρηξη ευτυχίας. Η φωνή του ελάχιστα λογαριάστηκε σε σύγκριση με την πολύ πραγματική ισχύ της σχολής του Γκεώργια, μια ομάδας με επιρροή, στην οποία, όπως συμβαίνει σε όλες τις παρόμοιε οντότητε, μετρούσε μόνον η ιδεολογική υποταγή αφού αυτό που μπορεί να συνέχει μια ομάδα είναι μόνον η ιδεολογία και όχι η κοινωνική θέση και η ποιότητα. Παρά τον ισχυρισμό τους πως ήσαν υπεράνω πολιτικής, οι μαθητές του Γεώργη ήσαν τόσο εντριβείς στις βασικές αρχές των λογοτεχνικών ελιγμών όσο οι καθηγητές ήσαν στα θεμελιώδη της ακαδημαϊκής πολιτικής ή οι καλαμαράδε και οι δημοσιογράφοι στο αλφάβητο του μια καλή κίνηση Πρέπει να ακολουθείτε και από άλλη μια. Ο Μπένγεμιν όμω δεν ήξερε την κατάσταση. Ποτέ δεν ήξερε πώς να χειριστεί τέτοια πράγματα. Ποτέ δεν ήταν ικανός να κινηθεί ανάμεσα σε τέτοιους ανθρώπους. Ούτε καν όταν οι αντικσοότητες τη εξωτερικής ζωής, που μερικές φορές χυμούν από όλε τις μεριές σαν λύκη, του είχαν ήδη δείξει πώς περίπου κινείται ο κόσμος. Όποτε προσπάθησε να προσαρμοστεί, και να είναι συνεργάσιμος ώστε να αποκτήσει κάπως στέρεο έδαφος κάτω από τα πόδια του, τα πράγματα πήγαιναν μονίμως στραβά. Μια σημαντική μελέτη για τον Γκέτε από μαρξιστική σκοπιά πέρι τα μέσα της δεκαετίας του 1920 ήταν σχεδόν έτοιμος να ενταχθεί στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ποτέ δεν τυπώθηκε, ούτε στη μεγάλη ρωσική εγκυκλοπαίδεια για την οποία προοριζόταν, ούτε στη σημερινή Γερμανία. Ο Κλάουσμαν, που είχε παραγγείλει μια βιβλιοκρισία του έργου «Η όπερα της Πεντάρας» για το περιοδικό του «Τιζάμγλουνκ», επέστρεψε το χειρόγραφο επειδή ο Μπένγεμιν ζήτησε 250 γαλλικά φράγκα, γύρω στα 10 δολάρια τότε, για το κείμενο και εκείνος ήθελε να δώσει μόνο 150. Τα σχόλια του για την ποιήση του Μπρέχτ δεν δημοσιεύτηκαν ενώσο ζούσε. Και οι σοβαρότερες δυσκολίες παρουσιάστηκαν εν τέλει με το Έρευνας, το οποίο. Όντα αρχικά τμήμα του Πανεπιστημίου της Φρανκφούρτης, είχε μεταναστεύσει στην Αμερική και από το οποίο εξαρτιόταν οικονομικά ο Μπένιαμιν. Η πνευματική του ταγή, Τέο και Μαξ Κορχάιμερ, ήσαν διαλεκτικοί ηλιστέ. Και κατά τη γνώμη τους, η σκέψη του Μπένιαμιν ήταν αντιδιαλεκτική. Κινιόταν μέσα σε ηλιστικέ κατηγορίε που διόλου δεν συμπίπτουν με τι μαρξιστικέ. Του έλειπε αφού. Σε ένα δοκίμιο για τον Μποντλέρ, είχε συσχετήσει ορισμένα περίβλεπτα στοιχεία από μέσα από την υπερδομή, το επικοδόμημα όπω το λέγαμε, άμεσα, πιθανόν και αιτιακά, με αντίστοιχα στοιχεία τη υποδομή, τη βάση που λέγαμε. Το αποτέλεσμα ήταν ότι το αρχικό δοκίμιο του Μπένιαμι, το Παρίσι τη Δεύτερη Αυτοκρατορία στα έργα του Μποντλέρ, δεν τυπώθηκε ούτε τότε στο περιοδικό του Ινστιτούτου, ούτε στη μεταθανάτια δίτομη έκδοση των γραπτών του. Ο ήταν πιθανόν ο πιο ιδιόμορφος μαρξιστής, τον οποίο παρήγαγε ποτέ αυτό το κίνημα, που ως γνωστόν ήταν γεμάτο από πάσης φύσεως ιδιόρυθμος. Η θεωρητική πτυχή που έμελε να τον θέλξει ήταν η θεωρία της υπερδομής, την οποία μόνο σε αδρές γραμμές είχε σκιαγραφήσει ο Μάρξ, αλλά απέκτησε κατόπιν δυσανάλογο ρόλο στο κίνημα, καθώς συνδέθηκαν με αυτήν δυσανάλογα πολύ διανοούμενοι δηλαδή άνθρωποι που ενδιαφέρονταν μόνο για την υπερδομή. Ο Μπένιαμιν χρησιμοποίησε τη θεωρία αυτή μόνον ως ευρετικό μεθοδολογικό ερέθισμα και ελάχιστα ενδιαφέρθηκε για το ιστορικό ή φιλοσοφικό της υπόβαθρο. Αυτό που τον γοήτευε στο ζήτημα ήταν ότι το πνεύμα και η ηλική του εκδήλωση ήταν τόσο στενά συνδεδεμένα ώστε φαινόταν επιτρεπτό να ανακαλύπτει παντού τι αντιστοιχίε του Μποντλέρ, που αν συσχετίζονταν σωστά, διασαφήνιζαν και διάβγαζαν η μία την άλλη, έτσι ώστε εν τέλει να μην χρειάζονται πια το οποιοδήποτε ερμηνευτικό ή επεξηγηματικό σχόλιο. Ενδιαφερόταν για το συσχετισμό μιας κοινής του δρόμου, μιας κερδοσκοπίας στο χρηματιστήριο, ενός ποίηματος, μιας σκέψης, με την κρυφή γραμμή που τα συνέχει και δίνει τη δυνατότητα στον ιστορικό ή τον φιλόλογο, να αναγνωρίσουν ότι όλα πρέπει να τοποθετηθούν στην ίδια χρονική περίοδο. Όταν ο Αντόρνο επέκρινε τη γεμάτη θαυμασμό παρουσίαση επίκαιρων σκηνών του Μπένιαμιν, χτύπησε διάνα. Αυτό ακριβώς έκανε και ήθελε να κάνει ο Μπένιαμιν. Η απόπειρα να συλλάβει την προσωπογραφία της ιστορίας στις πιο ασήμαντες αναπαραστάσεις της πραγματικότητας, στα ψυχία της κατά κάποιον τρόπο, ήταν έντονα υπερεασμένη από τον υπερεαλισμό. Ο Μπέντιαμιν είχε πάθο με τα μικρά, τα μικροσκοπικά πράγματα. Ο Σόλεμ μιλάει για τη φιλοδοξία του να γράψει εκατό αράδε στη συνηθισμένη σελίδα Σημειοβαταρίου και για το θαυμασμό του για δύο σπόρους ιταριού στο εβραϊκό τμήμα του Μουσείου Κλινή, που πάνω του μια ευγενική ψυχή είχε χαράξει ολόκληρο το Σέμα Ισραήλ. Γι' αυτόν, το μέγεθος ενός αντικειμένου ήταν αντιστρόφως ανάλογο της σημασίας του και το πάθος αυτό που ήταν κάθε άλλο παρά λόξα άμεσα από την μοναδική κοσμοαντίληψη που τον επηρέασε ποτέ αποφασιστικά. Από την πίστη του Γκέτε στην πραγματική νύπαρξη ενός ουρφαινόμενου, ενός αρχαίγονου φαινόμενου, ενός συγκεκριμένου πράγματος που έπρεπε να το ανακαλύψουμε στον κόσμο των φαινομένων, στο οποίο σημασία και εμφάνιση, λέξη και πράγμα, ιδέα και εμπειρία, έμελε να συμπίπτουν. Όσο μικρότερο το αντικείμενο, τόσο πιθανότερο φαινόταν να μπορεί να περιέχει στην πιο συμπυκνωμένη μορφή όλα τα άλλα. Γι' αυτό και η αγαλίασή του, που οι δύο κόκκι σταριού περίεχαν ολόκληρο το σέμα Ισραήλ, την καθ' αυτό ουσία του Εβραϊσμού, που η πιο μικροσκοπική ουσία, εμφανιζόταν πάνω στην πιο μικροσκοπική οντότητα, από την οποία και στις δύο περιπτώσεις απορρέουν όλα τα άλλα, τα οποία ωστόσο, από άποψη σημασία δεν μπορούν να συγκριθούν με την προέλευσή τους. Μ' άλλα λόγια, αυτό που απ' την αρχή γοήτευε βαθιά τον Μπένγιαμν δεν ήταν ποτέ μια ιδέα. Ήταν πάντα ένα φαινόμενο. Αυτό που φαίνεται παράδοξο σε όλα όσα δικαιολογημένα καλούνται ωραία, «Είναι το γεγονός ότι εμφανίζονται», έγραφε. Και το παράδοξο αυτό, η απλούστερα, το θαύμα της εμφάνισης, είναι πάντα το κυριότερο μέλημά του. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλης.